σχέδιο της κυβέρνησης για την για μοιρασμό των μεταναστών από σφίγων για μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με έναν δίκαιο τρόπο κάθε περιοχή να πάρει το 1% του πληθυσμού της το υποστήριξα από την αρχή και θα συνεχίσω να το υποστηρίζω γιατί νομίζω ότι στενεί τα σωστά μήνυματα βλέπω με πάρα πολύ μεγάλη μου έτσι, πολύ μεγάλη πραγματικά τι αντιδράσεις που υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την απόπειρα προσπάθεια της κυβέρνησης να πάει εκεί κόσμο να μεταφέρει εκεί από τους υπεράριθμους που έχουν τα νησιά τα νησιά μας δεν ζήτησαν ποτέ κάτι άδικο τα νησιά μας δεν ποτέ κάτι εις κάποιων άλλων έχουν λυγίσει, λυγίσει από ένα πολύ μεγάλο φορτίο που έχουν σηκώσει στις λάτες τους και εγώ σήμερα έχω να κάνω μια ερώτηση στους συμπατριώτες μου Έλληνες πόσο πατριώτες είστε τελικά, μέχρι πού φτάνει ο πατριώτισμος είναι μόνο λόγια, γιατί τα νησιά δεν ζήτησαν να διάσουν τα νησιά ζήτησαν να πάνε σε ένα λογικό αριθμό πόσο πατριώτες είμαστε τελικά αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αριθμό Σε Καστελόριζο, Ρόδο, Κο, Λέρο Ένα αριθμό ανθρώπων που ήρθαν το τελευταίο διάστημα Από τότε που έκανε τη μεγάλη στροφή Για μένα δεν είναι στροφή Απλώς η στροφή είναι, το έκανε δημόσια η Τουρκία Έχω ξαναπεί ότι έκανε πάντα αυτό που έκανε κάνει το τελευταίο διάστημα Απλώς τώρα το έκανε δημόσια Και ισχύει η κυβερνητική απόφαση Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για τη μη δυνατότητα διεκδίκηση ασύλου από αυτού του ανθρώπου για 30 μέρε. Αυτοί οι άνθρωποι, περί του 600, περί, μην αρχίσουμε ακριβώ τώρα τα νούμερα, εδώ είναι δυνητικό αυτό, ε, δυναμικό, συγγνώμη. Ε, χθε, συνοβραδινή, χθε τα μεσάνυχτα, με το Υπουργείο και με τα κυβερνητικά στελέχη, συμφωνήσαμε ένα σχέδιο, πιστεύω πάρα πολύ καλό. Με τι επόμενε μέρες, μόλις το επιτρέψει ο καιρός, θα μεταφερθούν όλοι αυτοί από τα νησιά τα οποία βρίσκονται κατευθείαν στην υπηρετική Ελλάδα. Παραναλαμβάνω ο, ο Ρόδος. έχει 30 άτομα, μου είπε, στην αστυνομία το Λιμεναρχείο, 28 ή 32, κάτι τέτοιο. 100 το Καστελόριζο, 250-260, όπω είναι, στην Λέρο και στην ΚΟ, 180 περίπου και στην Κάλυμα. Σε επόμενε μέρε θα γίνει η μεταφορά του απευθεία στην υπηρετική Ελλάδα από τα νησιά στα οποία βρίσκονται, ό,τι καταλαβαίνετε με αυτό. Αύριο θα βρίσκομαι στην Αθήνα, θα συναντηθώ με τον Υπουργό Μεταναστευτική Πολιτική και με θα βάλει στο γραφείο του κύρου προφη... Πρωθυπουργού στο μεγάλο Μαξίμ. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση πια δημόσια, εγώ θα την κάνω δημόσια. Το οφείλω στην αξιοπρέπεια μα και το οφείλω και στου. Στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι βρήκα μεγαλύτερη αλληλεγγύη από ό,τι στην υπηρετική Ελλάδα.